Αξίδια στι Βιβιωθήκε του κόσμου, Μία εκπομπή των φίλων τη βαλβίου Βιβλιοθήκη κάθε δεύτερη, τρίτη, 7 με 8 το απόγευμα στον ραδιοφωνικό σταθμό Ιερά Πόλο Μεσολογίου στου 92 FM και διαδικτυακά στο ww.μεσιο92.gr. Με ειδήσεις για τις σύγχρονες βιβλιοθήκες και τις δράσει τους, με τα νέα της Βαλβίου, με συνεντεύξει, απόψεις, σχόλια, διαγωνισμούς, δώρα και πολύ καλή μουσική. Κυρίε και φίλοι, καλησπέρα. Ταξίδια στι βιβλιοθήκες του κόσμου, άλλη μια τρίτη στο ραδιοφωνικό σταθμό Μεσολογείου και φιλοξενούμενη απόψε είναι η κυρία Κατερίνα Κεράστα, βιβλιοθηκονόμο από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη τη Λιβαδιά. Κυρία Κεράστα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σα στην εκπομπή. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω κάποια λόγια για τι βιβλιοθήκε μα. Είστε μία βιβλιοθηκονόμος την οποία θέλαμε πολύ να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή γιατί ξέρουμε ότι ανάμεσα στους συναδέλφους σας έχετε τη φήμη ε, της γκουρού των βιβλιοθηκών. Πόσα χρόνια είστε βιβλιοθηκονόμος και για να αναλύσουμε λίγο τη δουλειά σας και το έργο στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδιάς. Εντάξει, υπερβολές βέβαια σε γκουρού, κανείς δεν είναι σήμερα. Του λέγω στη βιβλιοθήκη Λιβαδιά σχεδόν 31 χρόνια. Mm -hmm. Νομίζω μια αρκετή εμπειρία και πορεία. Οπότε πιστεύω να σα βοηθήσουν λιγάκι. Σε... Τα βήματα που ξεκινάτε εκεί στο Μεσολόγγι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει βέβαια διαφορά. Η βιβλιοθήκη σας είναι δημόσια και όχι δημοτική. Επομένως υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας διοικητικά. Έτσι ε, δεν είναι. Αυτά, αυτά δεν νομίζω ότι είναι Αυτό mm -hmm. Αυτά είναι περισσότερο τυπικά. Γιατί mm -hmm. η Λαϊκή Βιβλιοθήκη είναι και η δημοτική και η δημόσια. Το mm -hmm. κοινό μα είναι κοινό. Mm -hmm. ε, οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά πράγματα κοινά. Πείτε μας λίγο για τη, τη βιβλιοθήκη, ε, τι, το, τον όγκο των βιβλίων της, τον αριθμό των τίτλων της, ε, το προσωπικό που απασχολεί, ε, το κτίριο στο οποίο στεγάζεστε, να έχουμε έτσι μια εικόνα του μεγέθους και των υπηρεσιών της. Να είναι μια βιβλιοθήκη που ξεκίνησε και αυτή δημοτική το 1953, το 1954 έγινε ε, δημόσια. Μετά έγινε και κεντρική, διευρύνθηκε έχοντας και κινητή μονάδα. Το βιβλιακό της έχει το περίπου σε 100.000 μαζί με την κινητή μονάδα. Mm -hmm. ε, έχει προσωπικό 8 άτομα, τα οποία τρία είναι μόνιμα τρεις αορίστου χρόνου, δύο αποσπασμένοι και έχουμε και έναν εθελοντή επιπλέον mm -hmm. που μας βοηθάει πάρα πολύ σε θέματα καταλογογράφησης. Ε, το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η βιβλιοθήκη μα δυστυχώ ε, δεν είναι ιδιόκτητο. Είμαστε με ενίκιο, αλλά είναι μεγάλο. 1100 τετραγωνικά μα καλύπτει στι ανάγκε μα, τουλάχιστον προ το παρόν. Ε, 1100 τετραγωνικά είναι μεγάλο. Αν σκεφτείτε ότι στο μεσολόγιο η, Βάλβιος, η βιβλιοθήκη είναι ε, λίγο πάνω από 100 τετραγωνικά. Εσεί όμω έχετε και πολύ μεγαλύτερη συλλογή και από όσο ξέρω έχετε και πάρα πολλέ δράσει. Ναι, τα τελευταία χρόνια κυρίω έχουν αυξηθεί έντονα, θα έλεγα. Ε, συμμετέχετε και σε εθνικά πανελλαδικά δίκτυα. Συμμετείχατε στο δίκτυο Future Library του Ιδρύματο Νιάρχο. Uh -huh. Έχουμε έχετε... ξεκινήσει το 2012 σε αυτό το δίκτυο. Νομίζω mm. μα βοήθησε πάρα πολύ όπω και πολλέ άλλε βιβλιοθήκε. Ποια ήταν τα ωφέλη από αυτή τη συμμετοχή, ε έλεγα το σημαντικότερο είναι η εμπειρία το να διαχειριστείς ε, την επαφή σου με το κοινό mm. αυτό το να κάνεις δράσεις από μόνο σου ε, πολλοί συνάδελφοι πάντα δίλιαζαν μπορεί να ήθελαν να σε περιορισμένη κλίμακα ενώ μετά από αυτό ε, ενθαρρύνθηκαν πάρα πολύ mm -hmm. και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι όλοι είναι ικανοί να τρέξουν προγράμματα μόνοι του. Mm. παρότι νομίζω ότι εσείς Είχατε αναπτύξει δράσει και μόνοι σα από πριν, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλά μα βοήθησε ακόμα περισσότερο και κυρίω το ότι ήρθαμε σε επαφή με συναδέλφου. Αυτό το να ανταλλάξει εμπειρίε και γνώσει mm -hmm. είναι μεγάλη ιστορία. Mm. Σου δίνει κουράγιο να συνεχίσει. Όπω α πούμε, πιστεύω τώρα θα το χρειαστεί και το Μεσολόγιο. Αυτό. Mm -hmm. ε, γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθεί το Μεσολόγιο στο δίκτυο βιβλιοθηκών τη Εθνική Βιβλιοθήκη που έχει αντίστοιχη. Πορεία και δραστηριότητα και δράσει, ελπίζουμε. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι από το Future Library περνάνε τώρα όλα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Mm -hmm. mm -hmm. Σιγά-σιγά. Mm -hmm. Δηλαδή, εμεί το Future Library λίγε δράσει. Ε, ουσιαστικά μία έχουμε τώρα, αυτό το, αυτή η δράση που θα τρέξει τι προσεχεί ημέρε από την έρευνα στη διδασκαλία. Τι είναι αυτό. Στην συνεργασία με το KICBE. Είναι εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικού. Ε, σεμινάρια, υπομορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικού δευτερογνώμου mm -hmm. εκπαίδευση. Ε, καθηγητές πανεπιστημιού θα μιλήσω για κάποια θέματα που αφορούν κυρίως φιλολόγους. Μάλιστα, είναι σεμινάρια κατάρτισης δηλαδή, διαβίου μάθησης τα λέγαμε, τα οποία φιλοξενούνται στη βιβλιοθήκη. Ναι. Ε, ήθελα λίγο να μας πείτε για ένα πρόγραμμα το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Βλέπω στο site σας ότι έχετε προγράμματα που βοηθούν ανέργους στην εξέβρεση εργασίας ή εν πάση περιπτώσει, στη βελτίωση των προσόντων τους προκειμένου να... Βρουν ξανά δουλειά. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα ήταν μια ιδέα που είχα υποβάλει το 2012 μέσα από το πρόγραμμα του Future Library, Διευθυντή Πρωτοπορών Βιβλιοθηκών. Mm -hmm. ε, το τρέξαμε στη στερά Ελλάδα τα δύο-τρία πρώτα χρόνια. Ε, τώρα έχουν αρχίσει και άλλοι συνάδελφοι και το τρέχουν σε άλλε βιβλιοθήκε, όπω mm -hmm. μια συνάδελφο το έτρεξε στη Βέρια, στη Σκίδρα, στο Αυγούλα, την ενεργά του, στην. Ε, Αθήνα, mm -hmm. ε, προσπαθούμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα να βοηθήσουμε τον κόσμο πώς να ξεκινήσει να ψάχνει για δουλειά, γιατί, ναι, δεν έχω δουλειά, αλλά πώς, πώς θα κινηθώ, mm -hmm. και Υπάθημα... πώς θα χρειάζονται, ποια τα μέσα, κλπ. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι υπάρχουν άλλε δομέ που βοηθάνε τον άνεργο, ε, σεμινάρια του ΑΕΔ κτλ. που βοηθάνε του ανέργου να ξαναβγούνε στην αγορά εργασία. Τι ειδικό προσφέρει η βιβλιοθήκη, Αυτό που κυρίω ακούγαμε από του ανθρώπου που παρακολουθούσαν τα σεμινάρια μα, mm -hmm. όταν του λέγαμε γιατί δεν πάτε στον ΑΕΔ, βάζονταν τα γέλια. Γιατί κανεί δεν κάθεται να του βοηθήσει, να του δείξει πώ να φτιάξουν ένα βιογραφικό. Πού να ψάξουν στο διαδίκτυο, ποιά είναι τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Δεν τους βοηθάνε. Mm -hmm. Αλλά πηγαίνουν, ανενώνουν την κάρτα ανεργίας που έχουν, mm -hmm. άντε να δουν καμιά φύσα που μπορεί να έχει αναρτηθεί και να τους καλέσουν αν τυχόν υπάρξει ποτέ θέση. του Τις... τους μαθαίνουν πώς να ψάχνουν να βρουν δουλειά. Τι συμμετοχή είχαν αυτά τα σεμινάρια. Θα έλεγα ιδιαίτερα ικανοποιητική. Μην ξεχνάτε mm -hmm. ότι στην επαρχία τρέχουν mm -hmm. αυτά. Έτσι, φαντάζομαι σε μεγαλύτερα κέντρα θα είναι ακόμα καλύτερα. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι στην επαρχία χρειάζονται όλο και περισσότερες έτσι, δομές και παροχέ προς τους πολίτες. Έχετε αυτή τη μεγάλη δραστηριότητα, έχετε ένα μεγάλο αριθμό βιβλίων, έχετε υπηρεσίε, είστε μια ζωντανή βιβλιοθήκη. Mm -hmm. Υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο στη Λιβαδιά. Πόσοι είναι εγγεγραμμένα μέλη της βιβλιοθήκης και πόσοι την επισκέπτονται καθημερινά. Ε, θα έλεγα πάρα πολύ Θα Φανταστείτε ότι έχουμε περίπου 12.000 μέλη mm -hmm. σε μια πόλη που έχει 21.000 κατοίκους. Μάλιστα. Άρα παραπάνω ε, από τους μισούς. Ναι, ε, βέβαια εντάξει δεν είναι όλοι οι δραστηριοί τώρα, γιατί παράδειγμα οι φοιτητέ είναι φευγάτοι. Αλλά δεν έχει σημασία, όμως ε, ανήκουν στη δύναμη της βιβλιοθήκης. Mm -hmm. Θα γυρίσουν, θα τη βρουν, θα είμαστε εδώ. Mm -hmm. Και τι, τι επισκεψιμότητα έχετε έτσι κατά μέσο όρο την ημέρα. πανω από 50 άτομα, 50 με 100, mm -hmm. εξαρτάται δηλαδή, ανάλογα, ε, χωρίς να μετράμε βέβαια αυτούς που έρχονται στις δράσει μα έτσι. Mm -hmm. ε, εντάξει, γιατί εκεί εξαφεύγουμε. Ε, θα θέλαμε να μας πείτε πώς οργανώνεται αυτό το υλικό σα, αλλά πριν περάσουμε σε αυτό το κάπως έτσι τεχνικό κομμάτι της βιβλιοθήκης και της βιβλιοθηκονομίας ε, Θα θέλα να μας πείτε πολύ ε, επιγραμματικά τις δράσεις που φιλοξενούνται στη βιβλιοθήκη της Λιβαδιάς. Δεν είναι μόνο το αναγνωστήριο και ο δανεισμός οι κύριες υπηρεσίες υπάρχουν και άλλες, πείτε μας έτσι μερικές ε, αυτή τη φάση θα έλεγα ότι τρέχουν όπως πάντα οι ομάδες ανάγνωσης mm -hmm. ε, λογοτεχνίας και ψυχολογίας ενήλικων. Mm -hmm. Επίσης έχουμε άλλη ομάδα ανάγνωσης ε, εφήβων ψυχολογίας πάλι. Mm -hmm. ε, είναι τα μαθήματα φωτογραφίας. Mm -hmm. Ξεκινήσαμε φέτος και μυθολογικό εργαστήρι για ενήλικες. Mm -hmm. ε, είχε τρέξει τα προηγούμενα δύο χρόνια μόνο για παιδιά, αλλά φέτος είναι και για ενήλικέ. Μεγάλη επιτυχία. Ε, ετοιμάζουμε αυτό από την έρευνα στη διδασκαλία και επίσης τρέχει παράλληλα μέχρι το Πάσχα το λεγόμενο καλλιδοσκόπιο. Είναι μια σειρά δράσεων για παιδιά σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή οι τάξεις επισκέφτονται τη βιβλιοθήκη και παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα. Ενώ ετοιμάζουμε τώρα και άλλα πράγματα. Όπως... Δηλαδή, ετοιμά είναι μια μεταξέλιξη του της, της ομάδας δημιουργικής γραφής που είχαμε, μια ομάδα mm -hmm. γραφίστα θα λέγεται πλέον, θα mm -hmm. έχουν άλλη προσέγγιση με τον συγγραφέα Κώστα Πούλο πάλι mm -hmm. ε, και επειδή προσεχώς θα έχουμε αρκετές γιορτές βιβλίου mm -hmm. την άνοιξη είναι γιορτές βιβλίου στα όρους 21 mm -hmm. Μαρτίου η Παγκόσμια μέρα Βιβλίου 24 Απριλίου, 2 Ιπλίου ή παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου κλπ. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε κάποιες, δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις σε αυτήν την καρία. Στα... Δεν σταματάει, σταματάει καθόλου μας. δηλαδή η παγκοσμια μέρα παιδικου βιβλιου κλπ εκεί. Α, όχι δεν σταματαει καθολου Μάλιστα ετοιμάζουμε και πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακάνει. Όπως ας πούμε, ξεκινάμε εκπαιδευτικές εκδρομέ. κάναμε ήδη μία, ετοιμάζουμε την άλλη την επόμενη το Μάρτιο έχει μπει στο μυαλό να ξεκινήσουμε και μια καμπάνια ευαισθητοποίησης του κόσμου προ τη βιβλιοθήκη μας mm -hmm. σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλοι τη Βιβλιοθήκης mm -hmm. που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα χρόνια mm -hmm. ε, λίγο πολύ αυτά Πώ ε, ε, επανδρώνονται πώς, ε, πώς εμψυχώνονται αυτές οι δράσεις ποιος αναλαμβάνει να τις πραγματοποιήσει γιατί φαντάζομαι ότι θα απαιτούν αρκετό έμψυχο δυναμικό προκειμένου να υλοποιηθούν όλα αυτά τα προγράμματα. Κοιτάξτε, σε ένα μεγάλο βαθμό είναι οι εθελοντέ μα. Mm -hmm. ε, Συνήθω είναι εκπαιδευτικοί, σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που είπαμε, ότι είναι για παιδιά. Συνήθω είναι εκπαιδευτικοί, αλλά όχι μόνο. Μπορεί mm -hmm. να είναι και ελεύθεροι επαγγελματίε από την πόλη μα που προθυμοποιούνται να δείξουν κάποια πράγματα. Mm -hmm. Ή μπορεί να είναι ε, κάτοχοι επαγγελματίε του χώρου, που mm -hmm. έχουν ήδη έτοιμα εκπαιδευτικά προγράμματα mm -hmm. ή μπορεί να είναι σε συνεργασία με κάποιους φορείς που μας δίνουν ολόκληρα πακέτα mm -hmm. και κάποιοι εκπαιδευτικοί, φορεί, ε, εκπαιδευτικοί εδώ στην πόλη μας αναλαμβάνουν να τα μελετήσουν και να τα μάθουν στα παιδιά. Αυτά ως χορηγία έτσι δωρεάν. Ε, δάνειο θα έλεγα, δηλαδή mm -hmm. τα δανείζουν αυτά τα προγράμματα τους θα επιστρέφουμε mm -hmm. είναι παλίτσες μάλιστα. Μάλιστα, ας πούμε, πακέτα. Μάλιστα. Έτσι. Ε, άλλες όμω όπως το μεθολογικό Αργαστήριο που είπαμε ή η ομαδα γραφής ε, όλοι αυτοί είναι θέλοντες μας εκπαιδευτικοί κυρίως mm -hmm. ε, Πολλές δράσεις, πολλή κινητοποίηση ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να μας πείτε πως πρακτικά οργανώνετε τη βιβλιοθήκη σας Σε λίγο μαζί I've heard Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. For you. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough for your love, babe. Girl, I don't know, I don't know why I can't get enough for your love There Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I. Ταξίδια στις Βιβλιοθήκη του Κόσμου. Μια εκπομπή των φίλων τη Βαλβίου Βιβλιοθήκη σε 92 Μεγάγικλου, στο ραδιοφωνικό σταθμό τη Ιερά Πόλη Μεσολογίου. Λίγο μετά τις 7.30 ακούσαμε το πρώτο μέρο τη συνέντευξη τη κυρία Κεράστα που είναι στη Λιβαδιά. Πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά, μα είπε πολύ ωραία πράγματα. Να περάσουμε στο δεύτερο μέρο. Δυστυχώ θα κόψουμε λίγο τον Μπάρι Και περνάμε στο δεύτερο μέρο τη κυρία Κεράστα. Ρώτατε του κόσμου, είμαστε πάλι μαζί εδώ με την κυρία Κατερίνα Κεράστα, βιβλιοθηκονόμου από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Λιβαδιά. Μας παρουσίαζε πριν από το μουσικό διάλειμμα την πολύ ζωντανή δραστήρια δυναμική βιβλιοθήκη της Λιβαδιάς. Αυτό που θέλαμε να μάθουμε όμως απόψε είναι πώς αυτή η βιβλιοθήκη διαχειρίζεται τον πλούτο των βιβλίων της. Πώς τα οργανώνει, πώς τα χειρίζεται, πώς παρακολουθεί τους Διαφωτίστε μας λίγο σε αυτό το κομμάτι. Τι γίνεται, κρατάτε κάποιο βιβλίο με, τις, με την εισαγωγή των βιβλίων στη βιβλιοθήκη, κάποιο βιβλίο δανεισμών, υπάρχει ένας δελτιοκατάλογος. Πώς οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να βρουν τα βιβλία που ενδεχομένως θα τους ενδιέφεραν. Ε, κοιτάξτε. Καταλαβαίνω, επειδή είναι νεοσύστατη ουσιαστικά η βιβλιοθήκη, εκείνο που θα πρέπει να γίνει πάντα είναι η καταγραφή των βιβλίων. Mm -hmm. ε, το απαιτεί και όλο το δημόσιο. Οτιδήποτε mm -hmm. μπαίνει μέσα καταγράφεται. Αλλά δεν είναι όμω μόνο αυτό επειδή το απαιτεί το δημόσιο, είναι το ότι μα διευκολύνει μετά στι επόμενε δουλειέ. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα τεκμήρο που μπαίνει μέσα στη βιβλιοθήκη να μην έχει μοναδικό αριθμό. Mm -hmm. Αυτός ο μοναδικός αριθμός δίνεται με την καταγραφή του, δηλαδή είναι ένα πολύ απλό βιβλίο, συνήθως έντυπο, όχι απαραίτητα, mm -hmm. όπου καταχώνονται τα στοιχεία, τίτλος συγγραφέας, χρόνος έκδοση αν είναι δωρεά, αγορά, οπότε γράφουμε και από ποιον γνωρίζετε ή κάποια παρατήρηση. Έτσι. Οπότε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα προσθέχουμε πάντα σε αυτό. Mm -hmm. ε, ο αριθμός εισαγωγής είναι σημαντικός γιατί χρησιμοποιείται επίσης και στο πρόγραμμα δανεισμού mm -hmm. που χρησιμοποιούμε. Το πρόγραμμα ε, αυτοματοποίησης βιβλιοθήκης που έχουμε είναι από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Μας mm έχει -hmm. δοθεί από το 1999. Μόλις τότε. Το αγοράσατε ή σας παραχωρήθηκε δωρεάν? Όχι. Πότε δεν δώσαμε χρήματα στο ΕΚΤ. Το οτιδήποτε ναι. Μα έχει προσφέρει το ΕΚΤ είναι χωρίς χρήματα. Mm -hmm. ε, τώρα βέβαια είναι το ΑΒΕΚΤ 5.6, είναι αρκετά προχωρημένο, αλλά και πολύ παλιό θα έλεγα όμω για σήμερα. Mm -hmm. Χρειάζεται σίγουρα ένα upgrade το πρόγραμμα, που ευτυχώ από ό,τι γνωρίζουμε ετοιμάζεται το ΕΚΤ να διαθέσει το OpenAVΕΚΤ, τι θα Για είναι νέα. αυτό, τι σημαίνει Open AVECT. Open AVECT είναι ένα νέο λογισμικό, το οποίο είναι, βασίζεται στο ελεύθερο ανοιχτό λογισμικό. Mm -hmm. Είναι φτιαγμένο σε αυτό, παρόλα αυτά θα έχει όλες τις λειτουργίες που έχει το AVECT το προηγούμενο. Mm -hmm. Δεν θα χρειάζεται όμως υποστήριξη από εμάς, mm -hmm. δεν θα χρειάζεται να ξέρουμε πολλά πράγματα τεχνικά. Mm -hmm. Αρκεί να έχουμε ένα μπράουζερ και ίντερνετ και κάνουμε και δουλειά μας, όπου και να είμαστε. Μάλιστα. Και τι ακριβώς κάνετε με το ΑΔΕΚΤΙΚ, εξηγήστε μας έτσι με έναν πολύ απλό τρόπο, το πώς το, το χρησιμοποιείτε. Το είναι ένα λογισμικό οποίο είναι σε κάθε τραματικό που χρησιμοποιεί το υπαλληλικό προσωπικό mm -hmm. και εκεί καταχωρούμε όλα τα μεταδεδομένα, τα στοιχεία ενός βιβλίου τεκμηρίου. Δηλαδή, δηλαδή, όταν λέμε σύγμα σύγμα τι, πριν... τι, τι εννοείται με τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία αυτά, δηλαδή. Τα μεταδεδομένα είναι τα στοιχεία που έχει ένα βιβλίο για να το περιγράψει. Το λέμε με πολύ απλά λόγια. Α πούμε τον το τίτλο δηλαδή, του, τον συγγραφέα. Είναι ένα τίτλο που ναι. θέλει να δώσει και το θέμα Μάλιστα. που έχει το βιβλίο. Γιατί μπορεί να έρθει εσύ να μου πει τι δουλειά έχει γιατί Λιβατιά και ο τίτλο να είναι άσχετο του βιβλίου που θα σου φέρω. Μάλιστα. Οπότε δεν θα το αλλά επειδή το έχω ε, κατηγορήσει θεματικά θα το βρω πάρα πολύ εύκολα. Mm -hmm. Χρειάζομαι όμω ένα πρόγραμμα για να το κάνω αυτό. Όπω επίση, αυτό είναι ένα υποσύστημα. Η καταλογογράφηση μέσα στο πρόγραμμα. Υπάρχει άλλο υποσύστημα το οποίο διαχειρίζεται τι λειτουργίε την κυκλοφορία του υλικού. Μάλιστα. Δηλαδή του δανεισμούς μα, τι κρατήσει. Έτσι. Άλλο υποσύστημα, ε, την απογραφή του υλικού. Mm -hmm. Αν έχει χαθεί ή δεν έχει κάποια στιγμή, πρέπει να το κάνουμε, α πούμε. Mm -hmm. Και αυτό. Η ε, να διαθέσουμε online τον κατάλογό μα. Μάλιστα. Ο κατάλογό σα είναι διαθέσιμο online, δηλαδή μπορούν. Ναι, ναι, ναι, βέβαια είναι online. Ναι. Ναι. Μπορεί δηλαδή από το σπίτι του κάποιο να ψάξει ό,τι έχουμε στη βιβλιοθήκη και να δει μάλιστα αν είναι και διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Μπορεί, ε, να, μπορεί να κάνει μπορεί και να κράτηση να να... Να... Να... από το σπίτι του. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Αν πάρει ένα τηλέφωνο, όχι να το κάνει. Δυστυχώ ακόμα όχι. Mm -hmm. Δεν μπορεί να το κάνει, αλλά μπορεί να μα παρέτηλε να κάνουμε την κράτηση. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, ε, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικευμένο προσωπικό, πώς γίνεται, είναι εύκολο να μάθει κανείς αυτό το πρόγραμμα από τη στιγμή που η βιβλιοθήκη το αποκτήσει. Ε, ο βιβλιοθηκονόμος ή όποιος το, το χειριστεί θα πρέπει να περάσει κάποια εκπαίδευση και πόσο εύκολη, δύσκολη είναι αυτή και τι γνώσεις μπορεί να χρειάζεται, προαπαιτούμενες δηλαδή. Αυτό το που έχουμε ω τώρα, το 5-6, δεν θα λέγω ότι είναι τόσο φιλικό στο χρήστη. Mm. Απαιτεί δηλαδή να ξέρει η βιβλιοθηκονομία. Μάλιστα. Έτσι κι αλλιώς, αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνει η βιβλιοθηκονόμη. Μάλιστα. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες, που είναι πολύ αποσπασμένοι, οι εθελοντές, υπάρχουν προβλήματα πραγματικά. Το open affect, από ό,τι είδαμε στην, ε, στο πρώτο σεμινάριο που μας mm -hmm. κάνουν. έχει δύο interface χρήσεις ε, από, από αυτό που εισάγει τα στοιχεία. Mm -hmm. Ένα πολύ απλό, mm -hmm. δεν χρειάζεται δηλαδή να ξέρει οικονομία γιατί mm -hmm. απλά θα του λέει ο συγγραφέας, οπότε θα γράφει από κάτω. Ε, απλά πράγματα. Κοιτάζει το βιβλίο ο... και μεταφέρει τα στοιχεία ε, στον υπολογιστή. τα που θέλει. Και συνήθω, πολλά από αυτά θα είναι απλώς να τα τσιμπάει, ας πούμε, να τα ανασύρει mm -hmm. ε, από ήδη υπάρχονται σκ, καταλόγους μέσα. Μάλιστα. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν θα σκεφτεί πώς θα καθιερώσει του καζαντσάκη, θα υπάρχει mm -hmm. ήδη μέσα στη βάση. Έτσι. Αλλά υπάρχει βέβαια και το πιο σύνθετο κομμάτι για το βιβλιοθηκονόδο που θέλει να κάνει αυσογή δουλειά. Mm -hmm. Πόσο χρόνο παίρνει για να περάσει κανείς τα στοιχεία ενό βιβλίου στο πρόγραμμα που έχετε? Mm, αυτό είναι... <laughs> Είναι μια ερώτηση που δεν έχει εύκολη απάντηση. Μπορεί ένα βιβλίο να είναι τόσο απλό που να το περάσεις μέσα σε τα δελευταία αλλά μπορεί να είναι και τόσο δύσκολο που να το έχεις στα χέρια σου μέρες και να ρωτάς από εδώ και από εκεί να κάνω πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Εξαρτάται να δει τις απαιτήσεις που έχεις πάνω mm -hmm. σ' δουλειά σου. Mm -hmm. ε, εμείς στο Μεσολόγγι, η Βάλβιος βιβλιοθήκη αυτή τη στιγμή καταλογογραφεί τα βιβλιά τη και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κατάλογο και δεδομένου ότι υπάρχει μόνο ένα άτομο μόνιμο προσωπικό, υπάρχει μόνο ένας βιβλιοθηκονόμος πώς θα μπορούσε, πιστεύετε εσείς, ε, να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία ή ποια θα μπορούσε να είναι, κατά τη γνώμη σας, μια πρόχειρη λύση μέχρι να γίνει σωστή βιβλιοθηκονομική καταγραφή των βιβλίων. Ε, Ώστε να έχουν ε, οι δημότες ε, πρόσβαση στον κατάλογο, να ξέρουν αν η βιβλιοθήκη έχει κάποιο βιβλίο που τους ενδιαφέρει. Κοιτάξτε, το πρώτο βήμα εδώ πρέπει να είναι η καταγράφη του υλικού που είπαμε, έτσι, το mm -hmm. δύο εισαγωγή. Μάλιστα. Έτσι, χωρίς αυτό δεν κάνουμε βήμα. Βέβαια, mm -hmm. ε, αν είναι έντυπο, δεν θα μπορούμε να κάνουμε αναζητήσει εύκολες. Μάλιστα. Ενώ αν είναι σε κάτι ηλεκτρονικό, το ψάχνεις πιο εύκολα. Mm -hmm. ε, από εκεί και πέρα θα πρέπει σίγουρα να προμηθευτείτε κάποιο πρόγραμμα. Μάλιστα. Αυτά τα προγράμματα πούμε, ανοιχτούρου, λογισμικού, σαν αυτό που σας είπα, το OpenAvect ή mm -hmm. το COHA θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Αλλά έχει όμως δουλειά. Mm -hmm. ε, Α πούμε, παράδειγμα στο OpenAvect mm -hmm. θα υπάρχει δυνατότητα λίγο πολύ ε, συνεργασίας ανάμεσα στις βιβλιοθήκες και okay, δεν ξέρω και ποιες άλλες, πώς, πώς θα γίνει. Yeah. Δηλαδή θα μπορούμε να παίρνουμε έτοιμε εγγραφέ ah, από άλλε βιβλιοθήκες ή να δίνουμε. Να αλλάζουμε μόνο τα τοπικά μα στοιχεία. Μάλιστα. Πότε να γλιτώνεται ένα σημαντικό κόπο ε, εισαγωγή στοιχείων. Είναι αυτό το πρόβλημα το να καταλογογραφούμε το ίδιο βιβλίο, σε όσες βιβλιοθήκες υπάρχουν τόσες φορές, mm -hmm. είναι εργατοώρες άπειρες χωρί λόγο. Μάλιστα. Και θέλω να πιστεύω ότι εδώ θα παίξει και ένα ρόλο η στο μέλλον και πρέπει mm -hmm. να τον παίξει. Mm -hmm. Θεωρείτε ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι η συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών είναι πολύ σημαντικό πράγμα και για εξοικονόμηση πόρων και χρόνου και για έμπνευση. Σίγουρα, σίγουρα. Mm -hmm. Ναι, είναι απαραίτητο. Παραίτητο. Δηλαδή, εμείς δεν υπάρχει χέρα που να μην είμαστε σε επικοινωνία με κάποια βιβλιοθήκη. Mm -hmm. Να ρωτήσουμε ή να μας ρωτήσουν ή τέλο πάντων να πούμε τα προβλήματα να βοηθήσουν ένας τον άλλον. Το, αυτό το Open AVECT πότε θεωρείτε ότι oh. μπορεί να είναι διαθέσιμο, θέλω ξέρουμε. Πιστεύω σύντομα, θέλω να πιστεύω, γιατί τα έχουμε δει πως ε, λειτουργεί, φαίνεται και, αλλά δεν ξέρω ακόμα, πως το δρομολογεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Μάλιστα. Θα έρθουμε κι εμείς σε επαφή. Ε, θα προσπαθήσουν και οι φίλοι τη Βαλβίου Βιβλιοθήκη να βοηθήσουν όσο μπορούν. Όχι, θα χρειαστούν κάποια εκπαίδευση. Ό,τι και αν αναλάβει, θα, αν mm -hmm. θα χρειαστεί εκπαίδευση. έτσι, mm -hmm. Τίποτα, κανένα πρόγραμμα δεν είναι τόσο εύκολο να ξεκινήσει από το μηδέν μόνο σου. Η οποία εκπαίδευση γίνεται. στο... Ε, μπορεί να είναι και διαδικτυακά. Μάλιστα. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή, πλέον να μεταβαίνουμε να παρακολουθούμε τέτοια mm -hmm. σεμινάρια. Μάλιστα. Έχουν όλα διευκολυνθεί τώρα με το ίντερνετ. Έχετε και μεγάλη υποστήριξη, όπως είπατε νωρίτερα, και από τους φίλους της βιβλιοθήκης της Λιβαδιάς. Θέλουμε πάρα πολύ να τους γνωρίσουμε. Ξέρουμε ότι έχουν ετοιμάσει μια πολύ ωραία φωτογραφική έκθεση με θέμα την ανάγνωση, η οποία θα φιλοξενηθεί σε πολλές βιβλιοθήκες στο προσεχέ Διάστημα και ελπίζουμε να τη φιλοξενήσουμε και στο μεσολόγιο. Θα χαρούμε πολύ μόλις βρεθεί ένας χώρος κατάλληλος. Πείτε μας λίγο γιατί... Επειδή είμαι μέλος και στο του Συλλόγου με λίγο πολύ ωστευετικός κρίκος του λόγου και Και πολλές φορές μιώθω σαν δικασμένη προσωπικότητα στο θέμα αυτό. Θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό το να έχει. Κοντά σου φίλου mm -hmm. στη βιβλιοθήκη. Γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό, που δεν είναι καθόλου λίγο. έτσι Εννοείται ότι πράγματα... βοηθούν οικονομικά σε ανάγκε τη βιβλιοθήκη. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ε, κάποια πράγματα δεν θα λειτουργούσαν καθόλου από αυτέ τι δράσει και τα λοιπά που είπαμε δεν θα λειτουργούσαν δεν ήταν ο σύλλογο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το Υπουργείο μα δίνει 10.000 σχεδόν ευρώ, τα 7.000. 7.500 είναι για το ρεύμα. Βάλτε λοιπόν και όλα τα άλλα εδώ πάει γιατί μένει. Μάλιστα. Για να λειτουργήσει η βιβλιοθήκη. Έτσι. Ε, σκοπεύουμε πάντω ε, σύντομα να κάνουμε μία ημερίδα πανελλαδική στη Λιβαδιά mm -hmm. συνάντηση φίλων βιβλιοθηκών. Μάλιστα. Ε, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε από κοντά όλοι μα. Θα χαρούμε πολύ. Νομίζω να, να... να μα βγει καλά όπω το σκεφτόμαστε. Σας το ευχόμαστε. Ε, θα χαρούμε πάρα πολύ και να έρθουμε να γνωριστούμε με τους φίλους της Βιβλιοθήκης της Λιβαδιάς και να γνωρίσουμε, να επισκεφτούμε, να δούμε από κοντά την καταπληκτική βιβλιοθήκη σας. Το καταπληκτική το λένε άλλοι για ε, σας Οπότε δραστήρια και... δραστήρια και πολύ μάχημη και μέσα στα πράγματα και τεχνολογικά πάντα πολύ μπροστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ευχαριστώ, για την σημερινή... Είναι καλύτερα για την βιβλιοθήκη σα να ξεκινήσετε κι εσείς δυναμικά και να σ... πετύχετε τους στόχους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε... Καλό βράδυ.